Πήρα να μοιραστώ τη χαρά μου σήμερα μαζί σου. Μοιράζω, έλα. Βλέπω ότι υπάρχει μια ελπίδα αυτή η γαμόγερη που πήγανε και πίζανε σαμαρά να μην χάσουν το ευρώ, να μην έχουν να πάρουν ούτε νερό για την ασπιρίνη του και να ψοφήσουν, όχι να διαμαρτύρονται. Να... Έχω... Για τι συντάξει που του έκοψε. Ε? Για τι συντάξει που του κόψε, για τις και την ελευθερία που του δίνει να του την κόψει. Έτσι, να ψοφήσουνε, βάσει και να μειωθούν λίγο του κατώψυχου. Τι ακούω, έχουμε πρόβλημα με τι συντάξει. Ναι, κάτι λίγα, μην ασχολείσαι. Αψό φορέ του κολόγερου να τελειώνουμε. Μην πάρει κανεί σύνταξη. Καλό άνθρωπο. Εντάξει, κανεί να μην πάρει σύνταξη, να τελειώνουμε. Μα δεν θα πάρει, φροντίζει άλλο γι' αυτό. Θα πάρει. Και ό,τι πάρουν μέχρι 100 ευρώ. Τέλος! να ψοφήσουνε. Ο κύριο Αποστολή, ναι. Θα σέβη μου. Μπα. Καλύτερα. Από ποιον. Από χθε. Ναι, δεν ήταν και αυτή η μέρα η χθεσινή. Δεν ήταν η μέρα η χθεσινή. διο πράγμα, κύριε Απόστολε. Μια ερώτηση. Αυτό ο λαός πώς αντέχει το ζυγό του Α είναι Το ζυγό του πάγκαλου του Βενέντα. Απέστε, ρε παιδί μου, να καταλάβω. Ο Πήγε ούτε. στα ζώδια το μυαλό μου. Δεν είμαι κανένα τσόκαρο, αλλά για κάποιο λόγο. Μάλιστα. Έχω ακούσει ότι οι ζυγοί δεν είναι εύκολοι χαρακτήρε. τα ζώδια λέτε. Ναι. Πώ δεν εξεγείρετε να του φάει, να πει... Τα ζώδια δεν ξέρω πώ τα αντέχει. Τα ζούδια όμω μια χαρά βλέπω να τα αντέχει. Έλα Λαποστόμη. Έλα φίλος. Έλα, είμαι ένας Έλληνας μαλάκας. Έχω δύο μήνες εδώ στο Βερολίνο, είδα στην Γερμανία. Και έπλεξα με το γαμμένο το ελληνικό το DNA. Όπου όλοι οι Έλληνες όσοι είναι εδώ πέρα και είναι εργοδότες. Έχουν ξεκολιάσει τους Έλληνες που έχουν έρθει τώρα και έχουν ανάγκη από δουλειά. Γιάννη στο ελληνικό στιατόριο και για 10 ώρε ομαλάκα βγάζω το σπίτι του 20 ευρώ μου λέει. Έτσι. 7 ώρε άρωμα Ελλάδα παντού. Τρέχουμε πραγματικά, τρέπουμε πούμενα φύλεται. Καμίω το κατάλαβε και τρέπεσε όταν ήσουν να δεν θα τρεπόσουνα. Να εννοείται, εννοείται και τρεπόμουνα. Να, να πάρα γαλλό όλοι αυτοί που υποστηρίζει η Ελλάδα, να πάρα γάνει και η Ελλάδα μαζί του άστω το όλο μα. Δεν πιστεύω να ε. τι είναι αυτά που λε! Δεν πιστεύω να ακούσει τίποτα χατζιδάκι δε και κκάτσου. Έκανε διακοπέ. Διακοπέ έκανε βέβαια, καλοκαίρι έρχεται. Αλλά τέλο πάντων, δεν πιστεύω τίποτα τέτοια να ακούσει τη Ανατολή στα μέρη μια φορά και κάτι καιρού. Καλά εδώ πέρα το τι ακού, Κάθομαι σε ελληνικό καθελίο. Και τι ακού, το για τον το Κεμάλ, Τι εκεί, εκεί πέρα. Έλε μια είναι η λύση. Γυρνά πίσω το στο το πατρίδα. Το δεν είναι καλά τα πράγματα έξω. Έλε εδώ που ζούμε να παράδεισο. Τέρμαν η τη Ο Σαμαρά αυτή τη στιγμή, ο Βενιζέλο, ο Κουβέλη είναι πρόθυμοι οι Κάποιο τη γάτει.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 Λοιπόν άκουρε, Έλα. πολιτεύεται ο τέτοιος, ο Γαρδέλης με τη Διμάρα, γίνεται... Μανούλια σταμάτη, μανούλια!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 Το κατάλαβα, αλλά ήταν αστείο, ε. Καλά, δεν έχει ακούσει την ατάκα, μωρέ ηλίσια του καρτέλι. Με θυμάσαι, ρε πούστι. Με θυμάσαι, ρε πούστι. Όχι, εγώ είχα μείνει στο αντεσπάσαι, ρε μαλάκα. ρε, αδεσπάσε, ρε αδεσπάσε, αδεσπά, αδεσπά. Παρακαλώ. Ναι, γεια σα. Γεια και σας. Ναι. Μου είπανε ότι με πήρατε τηλέφωνο. Ποιο το είπε, Ο γιο μου. Α, ποια είστε.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 Αναρχικός, κουκουλοφόρος, κάτι οτιδήποτε ναι. Να πλήξει τη δημοκρατία μας με έναν τρόπο ναι. Θα πρέπει να πληρώσετε ένα νέο χαράτσι Που δεν κάνατε κόρη Γιατί τα κορίτσια είναι πιο κοκέτε Και βάφονται και βγαίνουν Και τους νοιάζει μόνο να πηδυχτούνε. Ναι. Καταλάβατε Λοιπόν, επειδή έχετε αγόρι, γιατί κάνατε αγόρι Γιατί δεν κάτσατε στο σωστό μαξιλάρι Όχι αυτό που έχει ψαλίδι το άλλο Γιατί δεν κάνατε μυτερή α, κοιλιά α, α, Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που τη φύλα για ένα χρόνο. Δεν το τσοκλάνει. Και είναι πολύ τσοχρά, πάντα όπω τα λεχάρη που σου έξω. Και τσίμπησε όμω, δηλαδή. Ε? Είναι και αυτομάρχισμένο, αλλά και σε τσίμισε. Μου είπα ότι πρόκειται για δουλειά, γι' αυτό τσίμπησα. Θα πλήρω του χαράτζη του σαμάρά τώρα. Πήραμε στο μαγαζί και σε ζητούσαν. Γι' αυτό τσύμπιστα και πήρα. Το χειρότερο ξέρει ποιο είναι, έτσι. Ποιο. Ότι θεώρησε πιθανό να σε πάρουν τηλέφωνο από το γραφείο του Σαμαρά και να σου ζήσουν χαράτσι. Αυτό είναι το χειρότερο. <laughs> Καρανό προκάτω. Αυτό, αυτό είναι... χειρότερο για σένα. Το χειρότερο για το σαμάρα. Αυτό είναι σε αυτό. Θα συμβούνε τώρα, απλά κακάνεις, απλά λιόγωμε οι πρώτοι. Έλα, λοιπόν, να σου πω, άκου δύο σύντομα ανεκδοτάκια. Ναι. Τι μηχανή αναζήτησης ε, χρησιμοποιούν οι γκαούγκαλοι, οι χρυσαυγίτες. Ούγγλ. Την Ούγγλ. Ε, το παγώ. Το είπες, δεν σε ακούω, ρε. δεν πειράζει, είναι. ήμουνα καλύτερος. Πάσε λοιπόν... καλά, ανίκησα, ανίκησα. <Τι> Ναι. Μα είναι δυνατόν. Μία φορά πήρα στο ρεάλ και πέτυχα. Εσένα. Τόσοι φορέ θέλω Δηλαδή, πέτυχα. ούτε πέτυχα. επιταγή στη Real News, τέτοια τύχη. Ναι, κανονικά την πενηντάρα πέτυχα. Να σου πω, έχετε ένα παράσιτο. Δεν είναι εποχή να δουλεύουμε τσάμπα. Αλλά, αν θέλετε, έρχομαι να σας το φτιάξω τσάμπα. Δεν αντέχω άλλο στο Ιντερνετ. Έχετε μια εβδομάδα που παίζετε παραμορφωμένα. Κάποιο δεν μπορεί να βρει που πικάρει το σήμα. Αν να το τον εγώ. Τι να σου πω, δεν τα ξέρω, Έλα. Αλλά δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Και που, που το λε, πω, πω ένα τα ακούω Δεν όλα τα ακού. Που στο το και πριν και οι προηγούμενε εκπομπέ και εσύ είναι πικάρει κάτι. Δεν μπορείτε να το βρείτε, ρε παιδιά. Εμεί, όχι. Τώρα κάποιοι ειδικοί υποθέτονται. Ναι, και... αλλά τώρα οι ειδικοί κατάλαβε. Θεεε πω είναι ειδικοί. 200 ευρώ το μήνα, ε. Ε. Να σου πω κάτι άλλο. Μία παρατήρηση έτσι για την εφημερίδα. Λέει, είπε στον Χατζη Νικολάου τι να έχει κάνει μνημόνιο. Συνο να όλου πεθαμένου βάζει τα συντήτου εκεί πέρα και δεν βάζει και ένα σακουλάκι κόλλημα πέσει μέσα στην εφημερίδα. Ε, ποιος είναι, είναι το, στο Ρία Λεφέαμινε Ναι Μάλιστα, εσεί ποιο είστε Τι θέλετε κυρία Εσείς ποιος είστε Εσείς ποιος είστε Εγώ είμαι ένας ακροατής και θεωρώ όνιδος και ντροπή Του σχολιασμού του κυρίου Καλαμούκη Να σου πω λίγο, θα ήθελα να σου πω τώρα ένα πράγμα αντίθετο από αυτά που λέτε. Όχι μόνο εσύ. Αντίθετο από αυτά που λέμε, δεν θα το πει. Γεια, για, κλείνω. Έτσι, ρε, θέλει. Αντίθετο από αυτά που λέμε εμεί. Δεν τον περίμενα, ασχολείται. Και δεν σου... το βγάλω και στον αέρα. Άι, παράδομο, το πει αντίθετο. Θα πει yeah. αυτά που θέλουμε. Κάτσε λίγο, να σου πω. Γιατί. Λοιπόν, αχουνάτζει λίγο. Σαμάρα, χουν το καθεστώτα, δεν θέλατε. Λοιπόν, Αυτό. αυτά που θέλουμε εμεί θα λέτε. Αποστόλη! Τι θες Μαρή! Ακούρε. Ποιο γελάει από πίσω. Που λέει όλα για ο... ο άντρας μου είναι και γελάει. Α, το τσόκαρο. Τι είδε τον κόλο σου. Το <laughs> τσόκαρο να σου πω είναι τώρα για την εποχή μετά τι ωραίε τιμωκάνει, πριν φορά με τσόκαρο. Λοιπόν, τι, θα, τι θέλω να σου πω. Όταν κάθεσαι καμία φορά στον καναπέ, μπορεί να φαρδένει ο κόλο ο Μακού. Ήξερα ότι θα γυρίσει σε κόλλο σου κουβέντα. Να για πες. Κάτσερε! Θα μου δικαιολογήσει τώρα γιατί έχει γίνει χοντροκόλα μετά από τόσα χρόνια γάμου. Κάτσε <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Λέγε! Τώρα όταν κάθεσε στον καναπέδι και δεν ήθελε καμία ίδια. ομάδα, το λιμάδι το μυαλό σου κάθεται και λειτουργεί! Τώρα τον κόλο τον έβαλε μυαλό, Έχεις αυτό που λέμε ο έξυπνο κόλο! Ε, τι να σου πω, γαμότο, τι να σου πω! Τι θε? <laughs> δεν μπορεί να τα βγάλει κανένα σπέρα με σένα γαμότο! Ναι, ναι, ενώ με τον κόλο δεν μπορεί να βγάλει <laughs> κάποιο πέρα. Τελικά δεν είδες. Με Μέκανε και δεν είπα αυτό που ήθελα! Α ήθελε να πει και κάτι, το κατάλαβα. Πε μου, δεν αντιλήφθη. Μπρο. Πήρατε κυρία μου, φτάνει. 2. Τι, δύο τηλέφωνο μαζί θα πάρει, Το πήρες το ένα, εγώ είμαι. 8. Άντε. Ένα, που πέρες εξωτερικό ήθελε. Έτσι. Έτσι, καλά το πήρες, βάλτο και στα αυτή τώρα. Τουτ, τουτ, τουτ. Παρακαλώ. Αποστολάκι. Έλα, τα κατάφερε! τι έγινε. Ε, ε, ε, μα 20, το και αυλογημένο λίγο. Μα το είχα σηκώσει επό πριν, εσύ συνέχισε να παίρνει πες μου. Λοιπόν, πε το φίλο μα το Θήμιο που είναι πνευματόδη. Ναι, ναι. Νομίζετε ότι τα λέει αυτά επειδή είναι πνευματόδη. Ινό είναι. Αχ! Τα χιτσούκη και λέει τι παπαριέ. Όπω τα λε. Όπω τα λέω Δεν θα διαφωνήσω καθόλου μαζί σου. Ούτε λοιπόν, εγώ διαφωνώ μαζί μου, ποτέ. Έτσι. Πολύ σε χαίρομαι. Λοιπόν, πε του ότι λαό που δεν έχει ιστορία δεν έχει μέλλον. Και η, όχι η κυρία, γιατί για μένα δεν η κυρία, η ρεπούση. Αϊχά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 Είμαστε μόνοι μα! Το ακούγονται και τον αποστολή φυσικά. Τι έγινε, Πώ. Ναι. Ε, είμαι... Τακτικό ακροατή, από Αμαλιάρα παίρνω. Ήθελα να κάνετε να δώσω μια έτσι κάπω, πώ να το πω, δεν ξέρω στον κύριο Χατσίνη Νικολάου. Τώρα που λέει για το σπίτι του το άνδρου που το βγάλουν οι δάφιοι στον πληστηριασμό. Συγγνώμη, και αυτό ο άνδρο, 837 ευρώ νερό. Συγγνώμη, το, βγάλουνε... το άκουσαν, ναι, εντάξει, δεν πέρα, το πέρα, συζητώ π... για την καφίλα τη Ελλάδα. Θα του πω, αλλά πώ έκανε λογαριασμό 837 ευρώ, πώ έγινε αυτό. Εγώ που έχω ένα σπίτι, νοικιάσαι και σε ένα χρόνο είναι 500 ευρώ και τα έχει πληρώσει καθόλου. Πώ γίνεται αυτό μόνο σε μένα έρχεται 20 ευρώ το τρίμηνο. Ποιοι το άνανε σχέμα εγώ στο κρεβάτι, ανάπηρος από. Έχω κάνει χείε στα πόδια. Κατάλαβα αλλά το... Λοιπόν, εκεί, να το πώ έφτασε εκεί, τέτοιο δεν μπορώ να καταλάβω. Ο δικό μου, εγώ ατομική μου έμποδοση. 500 ευρώ έχω 50 σαν ένα. Λοιπόν, παρόλα αυτά. Απλήρωτο σπιτ, το νερό. Απλήρωτο 500 ευρώ. Παρόλα αυτά, εμένα δεν μου κάνει εντύπωση η κίνηση τη Ειδάβου. Μπορείτε να το δείτε στον κύριο Νιούγκη, Χατζηνικολάου, για τον εκτιμώ, ότι τα 50.000 που βγάζει σήμερα στην εφημερίδα, για να τα πάρει ένα που τα πάρει κι ένα πλούσιο, δεν μπορεί να τα δίνει σε αυτέ τι περιπτώσει που είναι τυχαία άνθρωπη και τρώνα από τα σκουπίδια. Αυτό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 Πότσο τη σύνταξη, τότε δεν σκεφτόν του αν που έκανε τη σύνταξη. Δεν το σκεφτώ του Έχουμε να δούμε τα χειρότερα θα τους πω εγώ τώρα, Για την ταλαιπωρεί όλοι αυτοί που τραβάνε. Την άλλη φορά που θα ψηφίσουν να προσέξουν που θα ρίξουν την ψήφο του. Έλα το έχω ένα θέμα για τι φανελίνε, εφίλε. Για πες να το λύσω φίλε. Μισό λεπτά να πω στο site που διαρύρωουν τα θέματα. Να για πε. Αυτή που εκφράζει αυτέ τι απόψει. Θα καταλάβει και αν αυτή. Είναι, ε... είναι δικές της απόψεις ή απόψεις του ΚΙΣ, η οποία το οποίο υποστηρίζει αυτήν και το κόμμα της. Του ΚΙΣ. Ναι, του ΚΙΣ. Του ΚΙΣ. Του FM που λέμε. Τι, ο του πιανου ΚΙ, ΚΙΣ. Του ΚΙΣ του ΚΙΣ του Κεντρικού Ισραητικού Συμβουλίου. Ωπα, να τα, τα. Είναι ευραία. Και μια νευκή, τα, είναι ευρέα. Ναι, άκου. <συμίλυνα> ναι, τι θα ήτανε. Αυτή οι ευρωμασόνοι είναι... εδώ πέρα έχουν λήξει όλοι το... τον ελληνισμό. Πάντω όχι, όχι, δεν λέω αυτό. Πάτως, το... Πέρα να το πει, πες το, άμα δεν Άκου, το Κις του υποστηρίζει και να δώσει μια Και το Κις και το Orange και το Dirty.